Ο ηθοποιός, Μονόλογος, αυτοσχέδιος, υπό του κυρίου Παντοπούλου, απαγγελθείς κατά την εσπερίδα της 24 η Ιουλίου 1896, Εν Βραήλα. Το παραπέτασμα κλιστόν, ο Ιθοποιός εξέρχεται, και κάθεται πρωτου παραπετάσματος, αριστερά επικαθίσματος, πυθυζόμενος εις την ανάγνωσιν μέρους τεινός. Με το λίγον αφήνων την ανάγνωσιν. Μην κύριε κύριοι, τη δουλειά σας δεν είναι τίποτα. «Τι κοιτάζεις εσύ πάλι σαν χαχάς! Πέξε κανένα κομματάκι, δεν βλέπεις πως ο κόσμος περιμένει ή έχει όρεξη να αρχίσει το ντουπ ντουπ!» το πως με βλέπει!» αναγυγνώσκη. Ε, «Δεν πιστεύω, κύριε, να σας ενοχλώ. Όπως επίσης ελπίζω ότι κι εσείς θα έχετε την ευγενή καλοσύνη να με αφήσετε ήσυχο να μελετήσω ο το μέρος μου. Τώρα θα μου πείτε «και πολύ δικαίω. «Μα καλά, τέτοια ώρα βρήκε να μελετήσεις το μέρο σου, κύριε Καλλιτέχνα. Το λες και δεν τρέπεσαι?» Ισα «Δεν είναι έτσι. Πώς λες του λόγου σου? Βέβαια. Λοιπόν, μεταξύ μας τώρα. Δεν μας ακούει κανείς και σε παρακαλώ να μην κάνεις λόγον. Αυτό συμβαίνει ενίοτε στο το ελληνικό θέατρον και ιδίως μεταξύ των πρωταγωνιστών. Καλλιτεχνική ιδιοτροπία κι αυτό. Γιατί το βλέπετε και έχουμε καλλιτέχνας και καλλιτέχνηδας που δεν μπορεί να τους βάλει πλώρη κανείς Ευρωπαίος στην πρωτοτυπία της υποκρίσεως. Μα θα μου πείτε, Πώ συμβιβάζεται βρε αδερφέ όταν ο ηθοποιός δεν ξέρει το μέρο του να επιτύχει, δεν είναι έτσι. Mm. Mm. Εδώ είναι το μυστήριο το οποίο μόνον η Ενελάδη κριτική. Κατόρθωσε να ανακαλύψει και θαυμάσει. <laughs> αν μπορείς βρέ το του λόγου σου κύριε. Αμ δε. Βλέπεις, τώρα, αν είσαι και εσύ τεχνοκρίτης, θα το ήξερε το μυστήριον. Αλλά είσαι εις απλούς θαυμαστής του θεάτρου, ο οποίος περιμένεις να σχηματίσεις την γνώμη σου από την γνώμη της τεχνοκριτικής. Και ύστερα να μας την ξεφουρνίσεις για δική σου. Λοιπόν, ξέρετε ποιο είναι το μυστήριο. Το ταλάν, όπως λέγουν. Μάλιστα, μάλιστα, το ταλάν. Αυτό είναι εκείνο το οποίο θαυμάζεται σήμερα από την κριτική της Ελλάδος. Ή της αδιαφορή, αν δεν ξέρεις τι λε. Αν γουρλώνει στα μάτια σου και τεντώνεις στα αυτιά σου για να ακούσεις τον φωνασκούντα υποβολέα, αν ξελαριγιάζεσαι και βηματίζεις χειρονομώντρα τραγελαφικός δια να καλύψει την αμηχανία σου, όλα αυτά δεν είναι τίποτα όταν έχεις ταλόν. Αυτό λοιπόν είναι το μυστήριον το οποίο θα με σώσει απόψε και εμένα που δεν ξέρω το μέρος μου το ταλόν. Τάλας εγώ αν δεν είχα ταλάν, αλλά ευτυχώς τεχνοκριτική διάγνωση μου είπεν ότι το έχω και εις μεγάλην μάλιστα. Και αφού το λέγει αυτή, δεν μπορώ παρά να το πιστέψω κι εγώ, με το δίκιο μου. Γι' αυτό βλέπετε αν έλαβα να παίξω απόψε που δεν ξέρω που θα αρχίζει και πώς τελειώνει. «Λοιπόν, σας παρακαλώ, κύριε, να μου επιτρέψετε μόνον πέντε λεπτά να ρίψω μία ματιά εδώ εις την ακρούλα, γιατί μέσα εις την σκηνή είναι αδύνατο να μελετήσω. Είναι όλα άνω κάτω. Ο μηχανικός καρφώνει και αυτό το ντουπ-ντουπ πολύ μου πειράζει τα νεύρα. Νομίζω πως ακούω να κτυπούν τα μπαστούνια και τα ποδάρια του ανυπομονούντο κοινού». Αλήθεια, τι κακή συνήθεια κι αυτή. Μόλις περάσουν πέντε λεπτά από το διάλειμμα, ακούσε να μπαστούνι σε μια άκρη να χτυπά ελαφρά και μετά συστολής δίθεν τόπ τόπ και αμέσως ως διηλεκτρικού ρεύματος αρχίζει δεύτερον να ανταποκρίνεται φιλοφρόνος από το άλλο άκρου και αυτό τόπ τόπ κατόπιν τρίτον και τέταρτον πέμπτον και τέλος, εν ρηπεί οφθαλμού, ακούεις, θέλω να πω, μεταδίδεται εις τα κάτω άκρα, τα οποία αρχίζουν και αυτά να κινούνται ένα κατανοήτο ρυθμό, ώστις σε θέτη εις έκριθμον κατάσταση. Πράγμα σύνηθες μόνον εις την ελληνικήν βουλήν, ή τι τίου το τρόπος υποδέχεται τους από του βήματός της ρητορεύοντα πατέρας του έθνους. Λοιπόν και εκτρίτου σας παρακαλώ να έχετε την υπομονή πέντε λεπτά μόνον να του δώσω μια περασιά. Μα τι ώρα είναι. Παρατηρεί το ορολόγιο του. Δέκα. Ε, εις δέκα και πέντε λεπτά θα σας απαλλάξω τη ενοχλητικής παρουσίας μου. Ε, πού σε δάσκαλε. Πέξε κανένα κομματάκι. Ένια σου, η μουσική δεν με ενοχλεί. Όσον άσχημα κι αν παίζει, τα αυτιά μου δεν έχουν τόση ευαισθησία. Το μουσικό σου ταλάν, καλέ μου, δεν θα κατορθώσει ποτέ να με συγκινήσει και να με αποσπάσει από τη μελέτη μου. Λοιπόν, εις έργον, τη δουλειά σου και τη δουλειά μου. Κάθείτε και αναγυγνώσκη. Ακόμη, έχει γούστα να βαριέσαι. Α, φίλε μου, η τεμπελιά είναι κακό πράγμα. Φιλοπονία, φιλοπονία. Δια της φιλοπονίας, φίλτατέ μου, όσο λίγο μυαλό και αν έχεις εμπορείς να κατορθώσεις περισσότερον από έναν άλλον που το έχει μπόλικο. Μάλιστα, μάλιστα, τι με κοιτά. Η εργασία είναι το νόμισμα, με το οποίο αγοράζεται η δόξα και η εκτίμησης. Εκτός αν είσαι κι εσύ εκ τη σχολή των επιτιδίων, οι οποίοι κατορθώνουν να εργάζονται ολιγότερον και να εκτιμούνται περισσότερον. Δεν παίρνει παράδειγμα από μένα απόψε. Τι κόπους καταβάλω για να κερδίσω την δόξαν και την εκτίμηση του κοινού. Αναγή γνώσκη. Να πάρει ο διάβολος, να μια περικοπή που με ζαλίζει. Αν το γραμμένη σε κανέναν ελληνικόν κομιδίλιον ή δράμα, θα έλεγα πως ο συγγραφέας δεν ξέρει τι λέει, αλλά το μέρος αυτό είναι μετάφραση εκ του γαλλικού και μάλιστα εξόχου, όπως λένε, Συγγραφέω του δούμα Αναγή Όλον το θείον πήρ της και της αντιλήψεως, το οποίον δυνακώς φλέγει την κεφαλή μου, όλο μου το ταλάν... Τι στιγμήν ταυτήν τα είναι ανίκανα να με συνδράμουν να νιώσω. Τι θέλει να πει αυτός ο χριστιανός. Λοιπόν, εδώ είναι το μυστήριο της τέχνης. Κόπιασε τώρα κύριε, με όλο το ταλόν, να δούμε πώς θα το χρωματίσει αυτό το πέρος. Εδώ τώρα το ταλόν μοναχό, δεν κάνει πεντάρα, κύριε τεχνοκρίτε. Εδώ, ας με επιτραπεί να πω και εγώ την ταπεινή μου γνώμη, την οποία, αν θέλετε, ασπαστείτε την ή θέσατε την υποκάθαρσην αόριστον. Λοιπόν, εδώ πρώτα πρώτα χρειάζεται να γνωρίσεις και να διδαχθείς ανάγνωσην. Μάλιστα, μάλιστα, ανάγνωση, μην εκπλήτεστε, σας το αποδεικνύω. Όλοι τον εξαιρέτω, αν πει μάλιστα για του εν τη καφενή, διημερεύοντα χασομέριδε, δεν πάβουν από το να αναγυγνώσκουν και κατατρώγουν τι εφημερίδε μέχρι τη τελευταία ειδοποίησεω του νεοστή εκ Παρισίων, αφιχθέντο ειδικού γιατρού των δερματικών νοσημάτων ή η... της... Ζητείτε παραμένα υγιεί με καλά συστάσεις, κτλ, κτλ. Αλλά όταν λέγομεν ανάγνωσιν, ενώ με αληθή και άμεμπτον τονισμών των διαφόρων φράσεων αποδίδοντες την φυσικήν αυτών έκφρασιν και μη επιτρέποντες την έννοιαν αυτών παρατονίζοντες. Λόγου χάρη, έχομεν την να πλουστά την φράση «Αύριον την πρωίαν, δια του σιδηροδρόμου, ο κύριος Παντόπουλος αναχωρεί Δια της φράσεως τάφτης, λοιπόν, έχομεν μίαν είδησην, τις οποίες η έννοια φαίνεται απλουστάτη. Κι όμως, ο πόσας έννοια περιέχει, αν τονίσαμεν διαφοροτρόπος και επικύλος, και είδου. «Αύριον» την προειην δια του σιδηροδρόμου ο κύριος παντόπουλος αναχωρεί ισμیرνην Αύριον την πρωίαν δια του σιδηροδρόμου ο κύριος παντόπουλος αναχωρεί ισμیرνην Αύριον την προειην δια του σιδηροδρόμου ο κύριος παντόπουλος αναχωρεί εις Averyon, tim, δια του σιδηροδρόμου ο κύριος Παντόπουλος αναχωρεί εις αύριον την πρωί, αν διότου στις σιδηροδρόμου, ο κύριος Παντόπουλος αναχωρεί εις Λοιπόν, διότι σαμέμου του αναγνώσεως εις ερχόμεθα εις το δεύτερον στάδιο της υποκριτικής. Την ψυχολογία δηλαδή, στην την κρίση και ανάλυση της καθόλου ενίας του συγγραφέω. Καθώς επίσης την ακριβή μελέτη του χαρακτήρος του επαγγέλματος και της κοινωνικής τάξεως, την οποία ανήκει ο άνθρωπος, τον οποίο θα υποκριθείς, κύριε καλλιτέχνα, για να μπορέσεις να αναπαραστήσεις και των εξωτερικών τύπων και την φυσιογνωμία του χαρακτήρος και εισδύσεις τα αισθήματα, άτι να διέπουν αυτό. Αλλά δια να κατορθωθεί τούτο, κύριε τεχνοκρίτα, δεν έρκει μόνο το ταλόν γυμνών, ξηρών και ακαλλιέργητων. Χρήζει μελέτης κοινωνική, μελέτης αναλυτικής. Πριν εκτίματα δηλαδή όχι φυσικά. Αλλά αποκτώμενα δια τη εμβριθούς σπουδής, εν το μεγάλο και αλανθά στο σχολείο της φύσεως ή της θα σε διδάξει την επιρροή των τριών δυνάμεων, όχι προστατηδών ευρωπαϊκών δυνάμεων, αλλά των τριών αγνώστων δυνάμιων του ανθρωπίνου οργανισμού. έτινες διέπουν και διευθύνουν το παραγωγικό ρευστό της ζωής, η με νοητική δύναμης ή δύναμις, η δύναμης ή της δια της ιδεας η δύναμις η της των εντυπώσεων και η δύναμις ή το διευθύνει στην κίνηση και την ενέργεια. Ε, αυτὲ αυτές είναι Έτεινες επενεργούν και αναπτύσσουν στα άτομα εκάστης κοινωνικής τάξεως και επαγγέλματος τύπων και έκφραση, ώστε ένας εξισκημένος οφθαλμός να διακρίνει ελευθέρος από την φυσιογνωμίαν και το βάδισμα των απόστρατων αξιωματικών από τον δημοδιδάσκαλων. Τον παντοπόλην τον ζωγράφων από τον δικηγόρον και τέλος, των οδοντιέτρων από τον καθηγητή. Λοιπόν, κατέχον των ούρων τούτων η πρώτη σου δουλειά, κύριε Υπόκριτα είναι να εξετάσεις την κοινωνικήν θέση και το επάγγελμα του ανθρώπου, τον οποίον θα υποκριθείς και κανονίσει πρωτίστως των τύπων διού θα τον περιβάλλεις, κατόπιν τας περιστάσεις και τας περιπετίας μεθον συνδέεται εν το δράματι, ως επίσης και τας υποχρεώσεις και τα συνθήκες υπό τας οποίας δρά. Ούτως, «Εκ της καθόλου αυτού ενεργίας, κανονίσεις τον χαρακτήρα και αν ούτως είναι εν τη αληθεία διαγεγραμμένος υπό του συγγραφέως, να ακολουθήσεις πίστος και εν συνειδήσει τούτον, θέτον ως υπόδειγμα εν τη υποκρίση σου παρόμοιον άνθρωπο εκ καθολου αυτου ενεργιας κανονισεις τον χαρακτηρα και αν ούτω ειναι εν τη αληθεια διαγεγραμμενος υπο του συγγραφέω να ακολουθησεις πιστος και εν συνειδησει τουτον θετον ω υποδειγμα υποκριση σου παρομοιον ανθρωπο εκ της οποίας οποιας και την οποίαν οφείλει δια της παρατηρητικότητός σου». Να γνωρίζεις καλώς, κατά τα ταιήθη και την εθιωτυπίαν. Αν δεν του να διον ο εν λόγω χαρακτήρι λελιθότος παρεκκλίνει της αληθείας ενιαχού, πράγμα πολύ σύνηθεση στα πρωτότυπα έργα της νεοτέρας ημών δραματικής τέχνης, τότε να προσπαθήσεις να αποφύγεις τα στιγμάς εκείνα της παρεκκλήσεως αναπληρών αυτά. Δια της επιμελούς σου υποκρίσεως ή της είναι η μόνη δυναμένη να καλύψει ταύτας προς ικανοποίησην του συγγραφέως. Λοιπόν, ο χαρακτήρ, η μονη δυναμενη να καλυψει ταυτας προς ικανοποιηση του συγγραφεω λοιπον ο χαρακτηρ η κοινωνικη ταξης και το επάγγελμα είναι οι βάσει των θεμέλιων, επί του οποίου θα οικοδομήσεις και διαπλάσεις των εξωτερικών τύπων, το βάδισμα, τα χειρονομία την στάση, το βλέμμα και τέλος την φωνή του ανθρώπου, τον οποίον θα υποδηθείς και παρουσιάσεις τούτον εν τη ζωή και τη δράση, όσο συγγραφές, γράφον τον έβλεπε και συνομίλη μετ' αυτού εν τη διανοία του. Λόγου χάρη. Ο συγγραφέα απόψε σε θέλει η παντοπόλην. Δια να παραστήσει αληθίτιο τον αποσκινή, πρέπει να παρουσιάσει πρώτον τύπον βαρικινή του προγάστορος, σύνοφριν, με οφθαλμούς μηδέν εκφράζοντα, με παριά ροδόχρου και κρεμαμένα με μίστακα. Κατέχοντα αντιμελήτω την προ τα κάτω πάντοτε διεύθυνση, αφήνοντα τρόπον την αελευθέραν κάπω την είσοδο και έξοδο τη ατμοσφαίρας από του εμαστάζοντα και εξογκωμένου του Ρόθωνας, οι οποίοι κατά τα ώρα τη νυχτό, καθά αναπαύεται το πολύ σαρκόν του το φαινόμενο, δεν πάβουν από το να το να νορίζουν εν αρμονία ρουχανίζοντες. Τέλος, ένα τέλειον αποτύπωμα βαρελίου. Δήλων ότι του μόνου με μεθού η φαντασία του κυρίου τούτου, ευρίσκεται εις δίνεκοι συγχροτισμόν και εντύπωσιν. Αύριον, σα θέλει χώρα διδάσκαλων, δεν έχει παρά να εξετάζουν την ομοειδή χωρία των ιδιορύθμων του των όντων, και αμέσω θα έχει τον άνθρωπό σου. Γιατί εν ειδοζώνει σαν εκείνη του με δύο λεπτάκια τεταμένα σκέλη, των οποίων τα δύο άκρα καταλήγουν ει δύο κοψευωμένου πόδας εφοδιασμένου με ζεύγο στενών σκαρπιδίων, και οι οποίοι κατέχουν πάντοτε αντίθετον προ αλλήλου διεύθυνση ούτως ώστε αναπάν βήμα σειρώμενοι επιδεικτικώς να επιτρέπουν εις τας δύο πτέρνας να αλλοασπάζονται χαριάντος και να φύρουν διατολπηλημάτων των, των τα κάτω άκρα του στενού παντελούν με ως επί τις οποίες στηρίζεται ο κορμός σαν ένα και και κλείνουνε επικαρύτως δεξιά και αριστερά, κατά πάνω βήμα με μουσικών χρόνων τρία τεταρτά, με κεφάλιν επεπρικισμένην, κατά το μάλλον και ή των μον και ρινός ωραίων, με κόμιν επιμελώσεις εκτεγισμένην και απολίγουσαν συνήθως κατά εις δύο με τρίας παραγναθίδας. Τέλος, ένα βεβιασμένον κόμψο τέχνημα της ή του πλάστου, όπως θέλετε, με επιτιδευμένη περιβολή την οποία δεις της ημέρας, επιμελώς δια της ψύκτρας, καθαρίζει αποβάλλον αυτής, τον εκτισπαραδόσεως της, της Υψήλη του τέχνης επικαθεσθέντα κονιορτών. Δια της παρατηρητικότητας λοιπόν και της κοινωνικής μελέτης, θα ανέβρει στον τύπον του αποστράτου αξιωματικού, με το δίσκαπτον και αυστηρόν βάδισμα του, με το σύνοφροι του, το καταμαρτυρούν την πειθαρχίαν εις την οποία να είναι τράφη, και τέλος το απαθές και σοβαρόν του προσώπου του, το αποδεικνύον του κινδύνους ους εσυνήθισε να βλέπει ατάραχος εις το πεδίο της τιμής και του καθήκοντος. Δια της μελέτης ταυτής θα ανέβρις τον ιατρών με την πένθυμων και σιωφιλή φυσιογνωμία του, των δικηγόρων με το πολιάσκολον και τα σ' αενάους χειρονομίε του, των άλλων των ιατρών με την επίπλαστον και επιτεδεμένη σοβαρότητά του, των δημοδιδάσκαλων με το βραδικίνητον βάδισμά του, υποβοηθούμενων υπό τη αναποσπάστου ράβδου του, τον απένταρων ποιητήν η καλλιτέχνη, με το κάτωχρον και ρεμβόδες πρόσωπό του, με την φουντοτήν και κατσαρήν του, και το αναπόσπαστον υπογένειον, το οποίον πρόριστε κατά τα στιγμάς της εκστάσεως και του ρεμβασμού του κυρίου του να υφίσταται αενά ως τοπίας. Και κάποτε, κάποτε, Αποψήλωση. των ηθοποιών με την εξυρισμένην φυσιογνωμία του με την μαύρην ραδικότηταν του και τα λουστρίνια σκαρπίνια του τα οποία κατά τη ημέρας της αργίας δανείζεται προσωρινώς από και το απέριτον της περιβολής του εφόσον εργάζεται συνήθεια προερχομένη ουχή εξελίψιος καλεστησίες αλλά εξαφελίες και στοϊκότητος μεθείς εσυνήθεσε να αποδέχεται τας περιπετία του επαγγέλματος του, ήτι τα αποτυχία και αναβολάς των παραστάσεων, προερχομένας ότε μέν εκ της αδιαφορίας του κοινού, ότε δε εκ της ιδιοτροπίας των στοιχείων της φύσεως, αντι να καταπολεμούν το δυστυχές ταμείων του διαβροχών, λελάπων, συμφώνων καλάζεις, μετά το σαφ λύσεις ώστε οι λύσεις του προαγγελθέντος δράματος ή της κομποδία επέρχεται πρώτης ενάρξεως και ο δυστυχής ηθοποιός καταγίνεται στην λύση προβλήματος της εταιρείας των τριών. Δηλαδή, της πιτωνικοκυράς, του ξενοδόχου, «Και του υποδηματοποιού, παρά του οποίου σχεδιάζει να λάβει όχι τα παπούτσια στο χέρι, αλλά εις τους πόδας, όπως δι' κινήσει και λάβει, την προς άλλους τόπους, άγουσαν. «Ω, αδιάολε, με τη λίμα μου πέρασε η ώρα και πρέπει να ετοιμαστώ. Αλλά πώς, που δεν το πέρασα ούτε μία φορά». «Ας είναι». Απόψε θα με συγχωρήσετε, αν δεν ξέρω τι λέω, και σας υπόσχομαι ότι άλλοτε, όταν συνοντηθόμεν πάλι, θα προσπαθήσω να φανώ ανώτερος στις ιδέες, την οποίαν τρέφεται δι' εμέ, συμπληρών επί το τελειότερον τας μελέτας μου. Καληνύχτα σας. Φράιλα. Έγραφον την 24η Ιουλίου 1896